Χριστός ανεστή εκ νεκρό θανάτο θάνατον πατήσας και της εν της ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανεστή. Κυριακή είχαμε αναφερθεί στην εκκλησία για τον παραλυτικό που θεράπευσε ο Χριστός και αυτό που τονίστηκε είναι ότι η σωματική ασθένεια συνοδεύεται και με την, αμα... και με την πνευματική αμαρτία η σωματική ασθένεια και όταν ο Κύριος θέλησε να θεραπεύσει τον παραλυτικό δεν ασχολήθηκε μόνο με το σώμα αλλά με όλη του την ύπαρξη και θέλησε να θεραπεύσει και την αιτία που οδηγήθηκε ο παραλυτικός στην αρρώστια πολλές φορές συνδέεται η αρρώστια με τα πάθη μας, με τις αμαρτίες Γι' αυτόν τον λόγο τον ρωτάει ο κύριος τον παραλυτικό αν θέλει να γίνει καλά ένα ερώτημα που μοιάζει αυτονόητη απάντηση ασφαλώς θέλει να γίνει καλά αφού κάθεται μπροστά και περιμένει 38 χρόνια εκεί στην Κολυβήθρα του Σιλουάου απλώς ο κύριος ήθελε να βγάλει και το πρόβλημα του παραλυτικού που ήταν η διαπροσωπική του δυσκολία η οποία εκφράστηκε με την απάντηση ότι θέλω να γίνω καλά αλλά δεν έχω άνθρωπο ο οποίος θα με βοηθήσει να μπω στην κολυβήθρα πριν από τους άλλους για να θεραπευτώ φανερώθηκε δηλαδή η διαπροσωπική του δυσκολία που ήταν το σύμπτωμα της αμαρτίας του η μοναξιά μας η αδυναμία κοινωνίας με τους άλλους δεν είναι πάντα πρόβλημα των άλλων Συνήθως εμείς κατηγορούμε τους ανθρώπους που αφήνουν μοναχικούς τους άλλους αλλά πολλές φορές και οι μοναχικοί άνθρωποι επιλέγουν με τη στάση τους αυτήν την κατάσταση. Το να είναι δηλαδή μόνοι. Η, διο, η ιδιορυθμία, η κακομεριά, η απαιτητικότητα, όλες οι ενέργειες της φιλαυτίας μας της διάθεσής μας να αποτελούμε το κέντρο ενδιαφέροντος, να μονοπολούμε το ενδιαφέρον των άλλων είναι που λειτουργεί αποθητικά στις σχέσεις μας οπότε η μοναξιά είναι ένα από τα πιο γνήσια στοιχεία της αμαρτωλότητάς μας και ένα γνήσιο στοιχείο της μετανοίας είναι η συνύπαρξη η συνεννόηση η επικοινωνία με τον άλλο πολλές φορές κατηγορούμε είπαμε τους ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για κάποιους που έχουν ανάγκη αυτό ασφαλώς μπορεί να οφείλεται σε μια σκληρότητα Τον ανθρώπου που μοιάζομαστε μόνο για τον εαυτό μας Αλλά πολλές φορές και η στάση ζωής Των πασχόντων, των αδυνάτων των ανθρώπων που χρήζουν τις βοηθείες των άλλων ανθρώπων Η στάση τους είναι τέτοια Που Απομακρύνει Τους ανθρώπους από κοντά τους Πολλές φορές ο πληγωμένος εγωισμός για την αποτυχία μας ο πληγωμένος εγωισμός για τη μειονεξία μας ο πληγωμένος εγωισμός της προσωπικής μας αποτυχίας προσπαθούμε, προσπαθούμε να τον ξεπεράσουμε κάνοντας θόρυβο, προκαλώντας τον άλλο για να δοκιμάσουμε πόσο είμαστε αποδεκτοί αυτές οι καταστάσεις λοιπόν είναι συμπτώματα μιας εσωτερικής έλλειψης απουσίας απουσίας χαράς η ενότητα η αποκατάσταση του ανθρώπου στη σχέση με τον Θεό είναι το στοιχείο που δείχνει ότι ο άνθρωπος βαδίζει κατά Θεό η ενότητα στην εκκλησία δεν είναι σημαντική, δεν υπάρχει εκκλησία χωρίς ενότητα. Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, μπορεί να μην είμεθα του ίδιου πνεύματος ή καλύτερα ιδι... του ίδιου χαρίσματος ή της ίδιας κλήσεως από τον Θεό αλλά οφείλουμε να έχουμε ενότητα ή αν θέλετε η ενότητα είναι η της ιδιας κλισεω απο τον θεο ότι λειτουργούμε η αποδειξη οτι λειτουργουμε συμφωνα με το πνεύμα του Θεού. Το κατακερμάτισμα του σώματος της Εκκλησίας, το κατακομμάτιασμα της σχέσεως, της φύσεως, της ανθρώπινης είναι το στοιχείο, είναι το σύμπτωμα της απομάκρυσής μας από τον Θεό. Άρα μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι δεν μπορώ να συνεπάρχω με τον άλλον άνθρωπο γιατί είμαστε διαφορετικοί. Δεν ταιριάζουμε. Μου είναι ενοχλητικός ο άλλος. Αυτά είναι καταστάσεις άρρωστες. Όχι μόνο ψυχολογικά άρρωστες αλλά κυρίως πνευματικά άρρωστες. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ισχυρίζεται ότι είναι του Θεού ή έχει αίσθηση της αμαρτωλότητός του και να συντρίβεται αληθινά από αυτή την αίσθηση και να γκρινιάζει για το ότι οι άλλοι δεν του φέρονται καλά ή είναι προκλητική ή είναι ενοχλητική ή δεν ταιριάζουμε Η ιδιορυθμία μας, η φιλαυτία μας, η κόλασή μα που κόλαση σημαίνει απομόνωση μου γεννά αυτές τις διαθέσεις κι η κόλασή μου εκτός από την αίσθηση της απομόνωσης μου γεννά και την ανάγκη δικαίωση. Και η δικαίωση μου ικανοποιείται με την προσπάθεια να αποδείξω ότι ο άλλος είναι φτέκτης της καταστάσεως που έχω ή της κατάντησης αν... κατ στην οποία υφίσταμαι. Η αυτοδικαίωση η απομόνωση είναι δυο ξεκάθαρα οι καταστάσει Του ανθρώπου που ζει την κόλασή του Που είναι τελείως ξένος Από την χάρη του Θεού Ας ισχυρίζει για το ότι είναι αμαρτωλός Είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο Να δικαιώσει τον εαυτόν του Ηθικά και ψυχολογικά Αν είναι πραγματικό βίωμα Αυτό θα φανεί από τους καρπούς Και καρπί είναι αυτοί Όταν δεν μπορεί να συνυπάρχεις Με τον άλλον άνθρωπο Όταν ο άλλος σου κλέπτει την χαράν σε στενοχωρεί, σημαίνει ότι δεν έχεις αληθινή χαρά. Η χαρά σου είναι, στηρίζει σε, σε, δεν στηρίζει σε γερά θεμέλια. Όταν άλλος προσβάλλει την χαρά σου, όταν άλλος σε θίγει, σε κάνει να νιώθεις άσχημα και αυτό το κρατάς μέσα σου και λειτουργεί μέσα σου, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε υποψιαστεί καν τι σημαίνει Χριστός. Τι σημαίνει πνεύμα Θεού, είμαι θα μακριά από την Χάρμπι Θεού. Μπορεί να κάνουμε αλλάδοτα, μπορεί να κάνουμε μετάνοιε, μπορεί να είμαστε από το πολύ μεγάλο άρθρο στην Μπορεί να κινούμε δυο φορές την εβδομάδα. Αν αυτό ενεργεί μέσα μου, θα φανεί από την ζωή μα. Και ασφαλέστερο κριτήριο είναι αυτό. Τι σημαίνει είναι εύθικτο ο άνθρωπο. Τι σημαίνει προσπαθεί να δικαιωθεί ο άνθρωπο τι κάνουμε, κάνουμε μια αγωνιώδη προσπάθεια να υπάρξομαι αλλά το ερώτημα τίθεται θέλω να υπάρχω εγώ ή ο Χριστός λειτουργώ για τη ζωή μου ή για τον Θεό τι κέντρο ζωή. ζωής ή αν έχω κέντρο ζωής στην ζωή μου δεν μπορώ να πορευτώ την πνευματική ζωή υπάρχει αυτή η πρόκληση ο Θεός ή η ζωή μου, τελείωση δεν υπάρχει κάτι άλλο Επομένως όλη αυτή η προσπάθειά μας η καθημερινή είναι μια μίζυρη ένας κακομύρης άνθρωπος προσπαθεί με έναν αγωνιώδη τρόπο τι, να σταθεί στα πόδια του και να αποδείξει ότι κάτι είναι αλλά να, να αποδείξει ότι κάτι είναι μόνο εν αυτό δηλαδή με τη δική του δύναμη και όχι με τη χάρη του Θεού αυτή είναι η τεράστια διαφορά γιατί ένας που ζητεί τον Θεό λέει ότι απορρίτει τον εαυτό του ίσα -ίσα, τότε θα αγαπήσει τον εαυτό του τότε θα εκτιμήσει τον εαυτό του τότε θα καταλάβει τα όρια του τότε θα καταλάβει πόσο όμορφος είναι που αποκτά αυτή την ομορφιά μέσα στην χάρη και την αγάπη του Θεού ενώ είναι άσχημος από μόνος του επομένως όταν η χαρά μας είναι ευπρόσβλητη όταν είμεθα εύθυκτη όταν προσπαθούμε με διάφορους λογισμούς να αποδείξουμε τα δικαιώματά μας και να στηρίξουμε τον εαυτόν μας τότε είμαι θα μακριά από τον Θεό και πολλές φορές μπορεί να μπερδευτούμε επειδή έχουμε και πνευματικά ενδιαφέροντα αλλά η βάση των πνευματικών ενδιαφερόντων μας δεν είναι ο Θεός, είναι ο εαυτός μας όταν λέμε πριν βρω τρόπο, να σωθώ να πω στο παράδεισο και αυτό το αποσυνδέω από την αγάπη του Θεού τι είναι, είναι η ίδια μορφή αυτοδικαίωσης πάλι βλέπω πολλούς ανθρώπους που μπορεί να νίκουμε και εμείς αυτού να τρέχουμε με άγχος στην εκκλησία στα μυστήρια και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κατακτήσουμε ή να επιβεβαιώσουμε τη σωτηρία μας και ταυτόχρονα στην καθημερινή μα ζωή δεν είμαι θα συγχωρητική. Δεν έχουμε ελεημοσύνη Δεν έχουμε επιείκεια, δεν έχουμε κατανόηση Δεν έχουμε τα ταπεινοφροσύνην πραότητα Αυτό σημαίνει ότι και η δομή της πνευματικής μας ζωής κινείται σε ένα κοσμικό πλαίσιο που το κοσμικό του πλαίσιο ονομάζεται αυτός ζωή μου και όχι Χριστός Επομένως η μετάνοια είναι η μετατόπιση του κέντρου ενδιαφέροντός μου του κέντρου ελευθερίας μου προς τον Θεό και όχι προς τη ζωή μου τι κάνουμε εμείς ερχόμαστε στην εκκλησία και κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε με την δύναμη του παντοδυνάμου Θεού τους στόχους που θέσαμε και είναι η ζωή μου αυτό τι είναι δεν μπορεί να υπάρξει Θεός εδώ δεν μπορεί να υπάρξει Θεός καλύτερα να είμαστε αμαρτωλοί και να το καταλάβουμε κάποια στιγμή και να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό μας λέει ο Θεός και αυτή είναι η χαρά αν δούμε μέσα μας ο καθένας έχει φτιάξει μία ιδέα περί Θεού και έναν τρόπο ζωής που πιστεύει ότι αυτό θα τον κάνει να εισανθεί όμορφο και έχει και φτιάξει και μια ιδέα πως να σωθεί και να πάει στον παράδεισο όλα αυτά τι είναι είναι η ισχυροποίηση του εγωισμού μας είναι σταθεροποίηση του εγώ μέσα μας Δεν είναι η έξοδος από τον εαυτό μας και αναζήτηση του Θεού Ο άνθρωπος που αναζήτηται ο Θεό Τα έχει όλα αυτά τα πράγματα Και ενδιαφέρον του Και πόθος του είναι πως μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση με τον Θεό Θα δούμε λοιπόν δύο παραδείγματα Ένα κείμενο του γέροντος Πορφυρίου που μιλεί για την αγάπη και την ενότητα που και ένα κείμενο του Βαϊσάκ uh, του Σύρου που αναφέρεται στην αγάπη προς τον Θεό δείχνουν το μέτρο της πνευματικής υγείας και στη μια και στην άλλη περίπτωση θα δούμε ότι κέντρο είναι ο Χριστός κέντρο είναι ο Θεός που φωτίζει τη ζωή μας αλλά παράλληλα θα καταλάβουμε πόσο μακριά είμαστε Πόσο μακριά είναι ο τρόπος της δικής μας ζωής Πόσο μακριά είναι η ιδέα που έχουμε πληγματικής ζωής Πως κτίστηκε μέσα μας χρόνια μια ιδέα περί ζωή που είναι τελείως ξένη Από την πραγματικότητα των Αγίων μας Από την πραγματικότητα της αγάπης του Θεού Ίσως αυτό του, του Αγίου Ισάκτου Σύρου να είναι δυσνόητο, ίσω να είναι εμπερδεμένο Είναι όμω προκλητικό για να μην νομίζουμε ότι κάτι είμαστε εμεί. Είναι προκλητικό για να δείξουμε ότι υπάρχει προοπτική του Θεού και είναι ο Θεό και είμαστε πολύ μακριά το εμεί. Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Είναι σημαντικό να γκρεμιστεί μια ιδέα που έχουμε ότι η πνευματική είναι γνωστή. Μωρέ, αυτά που λένε οι, οι Εκκλησία και τα συνδυασμού μέχρι τώρα. Είναι έξω τελείω από αυτές τις ιδέες. Και μόνο ένας έμπειρος που έχει βαδίσει στην οδόν του Θεού έχει ξεπεράσει αυτά τα σχήματα που τα ονομάσαμε θρησκευτική ζωή. Που βάση τη είναι, είναι η ιδεολοποίηση του εαυτού μας. Είναι μια δική μας υποκειμενική ιδέα περί Θεού που έχει ψυχολογική διανοητική βάση ο Άγιος του Θεού έχει άλλη προπτική λοιπόν θα ξεκινήσουμε από τον Άγιο Ισάκ το που είναι πιο βαρύς και να χαλαρώσουμε λίγο με το γύρο Πορφύριο να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αβάς Ισάκ Μιλάει, το ερώτημα είναι πότε αρχίζει να αισθάνεται κανείς την ειρήνη και τη γαλήνη του νου πότε αρχίζει ο άνθρωπος να αισθάνεται την ειρήνη και την γαλήνη του νου όταν λέμε νους μην φάνεται κανες μόνο τη σκέψη, νους σημαίνει όλος μου εαυτός που νους σημαίνει όλος μου εαυτός που αποκτά επίγνωση και βρίσκει το λόγο ύπαρξη το λόγο ζωής είναι όλη μου η ύπαρξη που έχει λόγον, που έχει γνώση που έχει επίγνωση, που έχει προσανατολισμό δεν είναι μια έτσι σε μια κατάσταση αφασίας, α, αόριστη ε, διάσταση τη πνευματική του Θεού. Επόμενος όταν λέμε ειρήνη που έχει ο νους, είναι το πρόσωπο του ανθρώπου που όλο δέχεται, όλο δέχεται τις του Θεού, δέχεται των λόγων του Θεού και φωτίζεται, φωτίζεται όλες οι λειτουργίες του ανθρώπου. Αν θέλετε ο είναι η έδρα του λόγου. Με αυτή την έννοια Η ψυχή λοιπόν αποκτά την καθαρότητα Όταν λέει καθαρότητα εδώ ο, ο, ο, ο, ο Άγιος σημαίνει Δεν σημαίνει με την ηθική έννοια Ότι ο άνθρωπος δεν έχει μολυσμούς στη σκέψη Είναι κάτι παραπάνω Όταν λέει καθαρότητα εννοεί την γαλήνη την διάβγεια την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια Αυτή είναι η καθαρότητα στην ύπαρξή του Επομένως Η ψυχή αποκτά την καθαρότητα μετά από βιώματα συγκρούσεων. Εμείς φανταζόμαστε η καθαρότητα. Είναι μια κατάσταση ησυχία, μια κατάσταση ευκολίας, μια κατάσταση ανέσεως. Όπως μετά από μια καταιγίδα. Όλα είναι πιο φωτεινά. Μετά από ένα πουρήμιε, πόσο όλα γίνεται πιο καθαρά. Φαίνεται και όλοι, όπως φαίνονται όλα εκεί, έχουμε μια ωραία δύση ηλίου, όλα καθαρίζει για ατμόσφαιρα. Λοιπόν, η καθαρότητα, η ψυχή αποκτά την καθαρότητα μετά από βιώματα συγκρούσεων. Και μολονότι η ψυχή σκοτίζεται την ώρα του αγώνα, μόλις οι συγκρούσεις παρέλθουν, ο νους αρχίζει να κτηνοβολεί γνώση σαν τον ήλιο. Αφού δεχθεί τα πλήγματα των πειρασμών, των παθών και των δαιμόνων, για χάρη του Κυρίου μας, ο νους μοιάζει με φρούτο, που το κτύπησαν σφόδρα οι ηλιακτήδες και έγινε έτσι γλυκό και απολαυστικό Μόνο μέσα από, την, από τον καύσωνα των πειρασμών που υφίσταται ο άνθρωπος για την αγάπη του αιγαπημένου του Κυρίου μας δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να γευθεί το δώρο της γνώσεως Η Γνώση δηλαδή δεν είναι να πιάσω να διαβάσω βιβλία και έμαθα, πολύ σημαντικό, και το κεφάλι μου γέμισε γνώσεις και γνωρίζω πριν Θεού και αναλύω και κάνω. Αλλά η πραγματική γνώση είναι η πράξη, η άσκηση που σηκώνω το σταυρό μου και στην αναζήτηση του Θεού, πολεμώ τα πάθη μου για να του πω, θυσιάζω και αυτό και αυτό και αυτό, γιατί σε θέλω εσένα. Γιατί θέλω εσένα. Αυτέ οι συγκρούσει που ο άνθρωπο βρίσκεται, θυμάμαι πήγα στο Άγιο Νώριο, στο το καλοκαίρι και μου έλεγε ο γέροντας που ζητούσαμε, μην και καλή μα εντάξει, πειρασμού, που κόσμο φαντάζει ότι θα είμαστε Άγιοι, αλλά πειρασμού και χίλια δυο πράγματα. Αυτό οι πειρασμοί για τον άνθρωπο που αγωνίζεται είναι ευλογημένε στιγμέ. Είναι στιγμέ που ο άνθρωπο καρποφορεί. Δεν το καταλαβαίνει εκ τη στιγμή. Δεν έχει επίγνωση, εάν φυσικά είναι σταθερό στον αγώνα του. Δηλαδή μπορεί να πέσει, αλλά θα σηκώσει, αλλά ο προσανατολισμό είναι εκεί. Όλο το κέντρο βάρου του το ρίχνει εκεί. Αμέσω σηκώνει, αμέσω λέει του ήμασταν, το προχωρεί και κάνει τον αγώνα του. Και δεν πάει στην εκκλησία, έχει αγρυπνία, έχει ακολουθήσει μεγάλη εβδομάδα, κάνει την προσοχή δεν νιώθει τίποτα. Έχει μια ξηρότητα. Επιμένει όμω και ζητεί τον Θεό. Τον τρώνε οι λογισμοί, παλεύει εκεί. Εκεί, δεν, ενώ, ενώ νομίζω πω είναι μια ξηρά περίοδο, μια περίοδο ξηρό και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν μένει εκεί και χρονίσει χρονίζεις στην ευχή και στην προσευχή, τότε χωρίς το ότι χωρί το καταλάβει έχει προχωρήσει αρκετά. Ηδη δουλειά έχει γίνει μέσα σου. Έχει σφυριλατηθεί. Όπω δηλαδή για να γεννήσει μια γυναίκα, και να υπάρξει ο, ο τοκετό, χρειαζόνται οι αυτή αυτήν η πόνη των θλίψων των πειρασμών, των δοκιμασιών. Όποτε ο άνθρωπο δεν βρει έναντίδοτο, του πόνου, δηλαδή σου έρχεται ο πειρασμός έχεις χίλια δύο πράγματα και το αντιμετωπίζεις αν εδώ να πάω εκεί είναι χαλαρός να ηρεμήσω αλλά έρχεσαι στη μάχη, αντιμέτωπος μένεις στη μοναξιά σου, μένεις στον τόπο του μαρτυρίου σου είναι εκεί ο Γολγοθά σου, μένεις όταν ο άνθρωπο έχει το πειρασμό και ψάχνει διάφορα ψυχαναλγητικά τι σημαίνει, είναι ο φόβος, τη δηλία του δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι για τους δηλούς Καλύτερα να αμαρτάνεις και να είσαι σταθερός Πάρα σε ένας φωτισιάρης εκεί και λες από εδώ και από εκεί Ο τόπος του μαρτυρίου μας είναι εκεί Να μείνουμε στου πειρασμού μας Να έρθουμε αντιμέτωποι Και να επιμείνουμε ζητώντας το έλεος του Θεού Αυτή λοιπόν η περίοδος των συγκρούσεων Όταν άνθρωπος μένει Παρόλο που έχει σκαμπανεβάσματα Ο λογισμός του είναι ο Θεός Τότε αυτές οι στιγμές Είναι που γεννούν την ειρήνη του νου Φέρουν την καθαρότητα της ψυχής yeah. Και όπως λέει Και η καθαρότητα είναι η γνώση Που ακτινοβολεί σαν Τον ήλιο Όταν δηλαδή παρέλθει ο πυρασμός Μένουν τότε Οι καρποί αυτής της περίοδου Δηλαδή Σου φύγες την οχωριώσου να έχασες τον Θεό Είχες λογισμούς Αμάρτησες, τι έκανες, σηκώθηκε, Έκανες μετάνοια το βράδυ Σηκώθη πιο νωρί και ζητούσε το έλεο του Θεού. Ήσουν εγκατελειμμένο από όλε και όλα. Σου ήρθε η αρρώστια, σου ήρθε ο θάνατο, χίλια πράγματα και κλείστηκε στον εαυτό σου, όχι για να απογοητευτεί από του άλλου, αλλά εξαρτώντα τα πάντα από τον Θεό. Όταν λοιπόν θα έρθει αυτή, φύγει αυτή η περίοδο και θα έρθει η παράκληση, η παρηγορία τη ησυχία και τη ειρήνη, τότε οι καρποί έχουν μείνει. Η προσευχή αυτή έμαθε. Τι σε έχει μάθει, Το πιο απλό έχει μάθει. Ότι δεν είσαι. Υπηρετή με του άλλου ανθρώπου. Έχει μαλακώσει αυτή την περίοδο. Και έχει διδαχθεί ότι η ζωή μα δεν είναι επίπεδη. Ο πόνο ευαθαίνει. Ο πόνο που έχει να κάνει όχι με απλά πραγματάκια, αλλά έχει να κάνει με την ύπαρξή μα. Έχει να κάνει με την υπόθεση σωτηρία ύπαρξή μα. Και έχουμε διαπιστώσει την τραγικότητα τη ύπαρξη του ανθρωπίνου προσώπου. Έχει ευαθυνθεί ο άνθρωπο. Έχει αποκτήσει βάθο ο άνθρωπο. Και αυτό το βάθο του διγεννά, τη δυνατότητα διακρίσεω. Δηλαδή να καταλαβαίνει τον άλλον άνθρωπο Όχι με το επίπεδο κοσμική, οικονομική, συναισθηματική μονάδα ψυχολογική μονάδα Αλλά το βλέπει σε βαθύτερο πλαίσιο και τον αντιλαμβάνεται. <Και> Αυτό γίνεται <γινά> και γνώση <Και> Όπως λέει το όριμο Φρούτο που το χτύπησαν ακτίδε Και γίνεται γλυκό και απολαυστικό Για την αγάπη του Θεού Τι είναι και πως αποκτάτε και πότε Το ερώτημα η αγάπη του Θεού, δε εδώ πώ θα λέει, πόσο ξεφεύγει από τι ιδέες που, έχουμε παθα... που μάθαμε στα κατυχητικά. <laughs> που μάθαμε έτσι σε κουλτουριάρκε, κουβεντούλε, σε λόγια να βρισκόμαστε δηλαδή. Τιματάκια, τραγουδάκια. Πόσο απέχει η πραγματικότητα. Η αγάπη του Θεού δεν είναι μια ορμή που θα μπορούσε να ξεπηδήσει την ψυχή ενό ανθρώπου που δεν έχει γνώση και διάκριση. Γνώση και διάκριση, τι σημαίνει αυτό είναι Γνώση δηλαδή να αντιληφθώ ποιο είναι ο ύπαρξή μου. Να διακρίνει το ψεύτιο από το αληθινό. Το προσωρινό με το αιώνιο. Να δω τι αληθινέ διαστάσει τη υπάρξεω μου και του λόγου ύπαρξή μου. Λοιπόν, η αγάπη του Θεού δεν είναι μια ορμή που θα μπορούσε να ξεπηδήσει την ψυχή ανθρώπου που δεν έχει γνώση και διάκριση. Αν δεν περάσει από αυτή την οδύνη σα να ζήσει, Δεν σου δεν έχει αγάπη Θεού επειδή είσαι ο Λιοβασίλημα και λε: Αχθέ μου, που δημιουργήσε στο φεγγάρι, τον ήλιο και τη θάλασσα. Δεν είναι αυτό αγάπη του Θεού. Αυτά τι να πει, Αγαπώ αυτήν ή αυτήν, λε: Αγαπώ την ήλιο και τον Θεό. Εκτονώνει όλη την ανεξιάτικη, ανεξιάτικη ερωτική ενέργεια. Δεν είναι αυτό ο Θεό μου, Είναι αγαπητή αυτό, είναι παραμύθια. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα στον άνθρωπο δια τη γνώση. Και τι λέει, συνεχίζει. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα στον άνθρωπο δια τη γνώση των γραφών και μόνον. Ούτε μπορεί κανεί να ξαναγκάσει τον εαυτό Τον αγαπήσει τον Θεό. Ούτε λοιπόν. Ξεκινάει η αγάπη του Θεού έτσι από μια ορεμία εσωτερική. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ερωτιάριδε και λένε: Τώρα και, αγαπώ το Θεό. Ούτε γιατί, α το πούμε, έρχεται η αγάπη του Θεού από τη γνώση των γραφών και μόνο. Διαβάσαμε τι γραφέ, μελετήσαν και τώρα ε, ε, ε, ε, ικανοποιήθηκε η ψηλή, ο, η, η ψηλή διανοητική μα διάθεση. Α το πούμε και λες, τι ώρα που τα λέει, που, που, που, που, τι ώρα που τα γράφει. Δεν είναι ούτε αυτό. Ούτε επίση μπορεί κανεί να ξαναγκάσει τον εαυτό του να τον Θεό. Πώ έρχεται αυτή η αγάπη. Η διάνοια μπορεί βεβαίω να αποκτήσει με την ανάγνωση την απαγγελία και τη γνώση της γραφής το σεβασμό που γεννάται από τη μνήμη του Μεγαλή του Θεού Διαβάζουμε, σκεφτόμαστε και λέμε πω, πω τι είναι αυτό. Βεβαίως γεννάει ένα σεβασμό Ούτε αυτό είναι αγάπη Θεού Μπορεί ακόμη να αποκτήσει Μπορεί ακόμη να αποκτήσει τον φόβο των τέκνων ή τον φόβο των δούλων του Θεού Φοβάσαι τον Θεόν Σέβεσαι τον, εντο, τον Θεό, Τις εντολέ που θέλω να τι ούτε αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Και έτσι να αφιπνιστεί μέσα τη μια παρόρμηση προ την αρετή και ο ζήλο των αγαθών. Να έχει ένα ζήλο, να σου ξύπνει ένα ζήλο. Ακούγοντα κάτι, διαβάζοντα κάτι, βλέποντα τον εαυτό σου, ούτε αυτό είναι η αγάπη του Θεού. Όποιο όμω δέχεται, λέει ο βασ, φαντάζεται ή και διδάσκει σε γενικέ γραμμέ πω ο άνθρωπο μπορεί να επιτύχει. Να εικονιστεί μέσα του η αγάπη του Θεού με την άγρυπνη τήρηση των ορισμών του νόμου ή με κάποιο παρόμοιο μέσο. Ή με τον εξαναγκασμό ή με τον αγώνα ή με οποιασδήποτε άλλες ανθρώπινες πρακτικές και μέσα δεν ξέρει τι λέει. Ούτε με τον αγώνα, ούτε με την άσκηση, ούτε με την τήρηση των τελών, ούτε με κάποιον εξαναγκασμό υπάρχει μέσα μας η αγάπη του Θεού γιατί λέει, λέει κάτι φοβερό ούτε καν δια του νόμου ή δια των εντολών της αγάπης που αυτός ο ίδιος θέσπισε δεν είναι δυνατό να αγαπήσει κανείς τον Θεό ούτε με τις εντολές του άμα τις στηρίσω αγαπώ τον Θεό ούτε και με αυτή την εντολή της αγάπης που έθεσε ο ίδιος μπορώ να αγαπήσω τον Θεό γιατί, γιατί λέει από τον νόμο γεννάται ο φόβος και όχι αγάπη από τον νόμο από, από τον παράθυρο από εδώ και από εκεί εκεί πως γεννάται αυτή η αγάπη ευλογημένη αφού προσπάθεια γιόκ εν το γιόκ αγώνας γιόκ τι γίνεται τέλο πάντων για βιβλία γιόκ πως αυτή η αγάπη γεννάται βέστε τι λέει ώσπου να λάβει ο άνθρωπος πνεύμα αποκαλύψεων και να ενωθεί η ψυχή του δια των κινήσεών της με την υπερκόσμια σοφία και να ενσταθεί μέσα του τα μεγαλία του Θεού δεν του είναι δυνατό να προσεγγίσει τη δοξασμένη αυτή αίσθηση της αγάπης άρα η αγάπη Θεού είναι δώρα του Θεού είναι χάρις Θεού είναι το πνεύμα της αποκαλύψεως που έχει ο άνθρωπος άρα γιατί είμαστε όλοι εδώ ποιο είναι ο ζωής μας να κυνηγήσουμε να γίνει αποκαλυπτικός ο Θεός στη ζωή μας. Δηλαδή σαν να λέει ο Αβάς, Άντε εδώ πόσο όμορφος είσαι, πώς θα σ' αγαπήσω. Θα γευτούμε τα δώρα του Θεού. Θα μας αποκαλυφθεί ο Θεός με τον τρόπο που ξέρει. Και θα έχουμε αίσθησή Του. Και θα ελκυστεί η καρδιά μας από Αυτόν. Δεν, δεν τον αγαπούμε με τις εντολές Του. Φόβο έχουν εντολές, κόλαση έχουν εντολές. Με την έννοια αυτή. Αλλά Τον αγαπούμε εφόσον ενθουσιαστούμε με την χάρη Του. Εφόσον Τον δούμε με τον τρόπο που ξέρει ο και γοητευτεί η ψυχή μας. Όλη η άσκησή μας λοιπόν που αποβλέπει. Όχι για να δικαιωθούμε. Όχι για να σωθούμε. Όχι για να αγαπήσουμε. Η άσκηση αποβλέπει για να είναι έτοιμος και δεκτικός ο άνθρωπος να αποκαλύψει τον Θεό. Δηλαδή... Όπως για παράδειγμα κάποιος που έχει πρόβλημα στα μάτια εξετάζεται για το 50 φάρμακα του κάνει χειρουργική επέμβαση γιατί δεν κάνει όλα αυτά, γιατί βλέπεις το όλα και βλέπεις καθαρά όλη η άσκησή μας, τι κάνει είναι μια προσπάθεια για να μπορούμε να βλέπουμε για να μπορούμε να γίνουμε δεκτικοί των δωρεών του Θεού των αποκαλύψεων του Θεού ε, όταν ο άνθρωπο εσανθεί των Θεών δει των Θεών Εφόσον και για να γίνει αυτό πριν να, να διώξουμε τα εμπόδια, τα σκουπιδάκια που δεν μα αφήνουν να επικοινωνήσουμε και πώ, όταν εσύ βρει άνθρωπε μου, κλαίγεσαι γιατί όλο σου φέρεται άδικα. ταλαιπωρήσε τι θα κάνει με εκείνο με τον άλλο και ξοδεύει όλη σου την ενεργειακή. Σχεδιάζει πώ να αποδείξει τον εαυτό σου ότι αξίζει και είσαι ένα επιτυχημένο άνθρωπο. Και κάνει τα πάντα για να σώσει την κοινωνία. Τι θεο θα δει. Έχει ερωτευτεί τον εαυτό σου και τη δύναμή σου. Α είσαι τη εκκλησία, παραμύθια. Και έχει μεγαλόπνευμα ασχή να αλλάξει όλη την κουμένη, όλο τον κόσμο. Να κάνει και η αποστοντικά έργα, να κάνεις και φιλαδρομικά, κάνει και κοινωνικά έργα και κατεβάζει ιδέες ιδέε του μυαλό και κάθεσαι ποτέ ήσυχο. Δεν υπάρχει χώρο στον Θεό. Δεν υπάρχει ησυχία. Και θα δούμε παρακάτω. Η βασικότερη προπόθεση είναι η ησυχία. Ησυχία μου είναι την έννοια, δεν ακούω θόρυβο. Αλλά μέσα μα ησυχάζομαι. Καταπαύουν όλε μα οι ανησυχίε. Και μία ανησυχία μένει. Πού είναι ο Θεό? πως μπορώ να τον δω τον Θεό πως μπορώ να γίνω δεκτικός του πνεύματος της αποκαλύψεως του Θεού και να γλυκανθεί η καρδιά μου από την αγάπη του ώσπου να λάβει ο άνθρωπος πνεύμα αποκαλύψεων και να ενωθεί η ψυχή του δια τον κινήσεων τη με την υπερκόσμια σοφία και να αισθανθεί μέσα του τα μεγαλύτερα του Θεού δεν του είναι δυνατό να προσεγγίσει τη δοξασμένη αυτή αίσθηση της αγάπης ο οποίος δεν έχει πιει πραγματικά κρασί δεν θα μεθύσει επειδή άκουσε γι' αυτό. Και ο οποίος δεν αξιώθηκε να γνωρίσει ο ίδιος τα μεγαλεία του Θεού δεν μπορεί να μεθύσει με την αγάπη του. Πρέπει λοιπόν να αξιοθούμε και γι' αυτό ζούμε, ξέρετε, γι' αυτό αξίζει που ζούμε, γι' αυτό είναι όμορφη η ζωή. Μην πει κανεί ότι είναι γέρο. Μην μπήκανε ότι είναι ανόρφωτο, μην μπήκανε ότι είναι οικογενειάρχη και δεν έχει χρόνο, μην μπήκανε ότι έχει ιδιωτικέ μέρημνε. Δικαιολογίε είναι αυτά τα πράγματα. Μέσα μα μπορούμε να κρατήσουμε και είναι ποιοτικό ο χρόνο, δεν είναι θέμα πόσο χρόνο πρέπει να ξαδέψουμε. Να κρατήσουμε αγνή την καρδιά μα. Και αγνή είναι η καρδιά που δεν έχει μολυνθεί από άλλου θεού, από άλλου εραστέ και διατηρεί όλη την ερωτική διάθεση σε αυτόν τον εραστή. Και ζητεί και ψάχνει και διαχειρίζεται τη ζωή ο άνθρωπος με αυτή την πρόπτικη. Πως να γίνει δεκτικός τον Αποκαλύψεν του Θεού. Πως να γευτεί την αγάπη του Θεού. Για τη σειρά των δρόμων για τον οποίο ο οδηγείτε οδηγείται προς τη δόξη του Θεού. Με ποια σειρά οδηγείται σε αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος. Από τη συνεχή μελέτη και την ασχόληση του νου με την Θεία φύση. Και από την άσκηση και τα πλήγματα των συγκρούσεων και των αγώνων του πνεύματος γεννάται με τρόπον αισθητών μία δύναμη που συντροφεύει το νου. Όταν ο άνθρωπος μπει σε μια δικασία αναζήτησης, μελετάει, ασκείται, είναι σε διαρκεί συγκρούσεις ψάχνοντας να διατηρήσει μέσα του τον πόθον του Θεού πολεμώντας τα πάθη Του σιγά σιγά διαμορφώνεται ένας λόγος ζωής μέσα μας ο λόγος του Θεού όταν μένει ο άνθρωπος σταθερά και επικεντρώνει όλη την προσπάθεια σε αυτόν τον αγώνα εντυπώνεται μέσα του ο Χριστός στραγίζεται η καρδιά του από τον Χριστό όπως δηλαδή αν εμείς έχουμε ένα κέντρο ζωής λέμε Είμαστε επιχειρηματίες Και πρέπει να βγάλουμε χρήματα Και πρέπει να απλωθούμε Και πρέπει να δικτυωθούμε Και πρέπει να οργανωθούμε Και εφόσον ζούμε με αυτό το πράγμα Εντυπώνεται μέσα μας αυτή η ιδέα Αυτή η αντίληψη ζωής Φραγιζόμαστε από αυτό το λόγο ζωής Το χρήμα ή την επιτυχία Συντροφεύει το νου Αυτή η ιδέα Σε ελευθερώνει αυτό Σου δίνει παράκληση αυτό Σου δίνει παρηγοριά Σου δίνει ανάπαυση έτσι λοιπόν κατά αυτή την έννοια όταν ο άνθρωπος μέσα του όποια και όποιο και το επάγγελμά του η κλίση ζωής που έχει κάνει αν η αναφορά του είναι να του Θεού του ζώντος Θεού με τη μελέτη και την άσκησή του και τις συγκρούσεις που διέρχεται στο βαθμό που έχει, έχει κυριαρχήσει αυτό ω λόγο ζωής εντυπώνεται στην υπαρξή του Σφραγίζεται εντό της καρδία του το όνομα του Χριστού. Και ο άνθρωπο αυτό λέει: Στον άνθρωπο αυτό γεννάται με τρόπο αισθητό μια δύναμη που συντροφεύει το νου. Και αυτή η δύναμη είναι μια δύναμη που τι γεννά, χαρά μου λέγει. Και αυτή η δύναμη δίνει κάθε στιγμή στο νου την χαρά. Γιατί, ξέρει, όταν έχει αυτή που εντυπώνει στο νου σου και σε συντροφεύει είναι τα οικονομικά σου ή τα ερωτικά σου ή τα ψυχολογικά σου τα επαγγελματικά σου ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν το σφίξιμο που έχουν αυτά τα πράγματα, έχουν την θνητότητα που έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Όταν όμως αυτό που να αναζητεί είναι αυτό για το οποίο ζει, υπάρχει, για το οποίο υπήρξε, για το οποίο ήλθε στην ύπαρξη, τότε αυτό γεννά μέσα σου παράκληση, παρηγορία, σου γεννάει χαρά. Δια της οποία χαρά ο άνθρωπο πλησιάζει την καθαρότητα των λογισμών. Η καθαρότητα των λογισμών δηλαδή το να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τους λογισμούς και να έχει διάβγεια, διαφάνεια, γαλήνη λογισμών αυτό δεν επιτυγχάνεται με μια τεχνική αλλά είναι καρπός της χαράς όταν ο άνθρωπος έχει χαρά όχι μια χαρά και ακόμη και, και ανθρώπινη χαρά όταν την έχεις ξεχνιάσει πόσο μάλλον η χαρά αυτή η πνευματική που είναι η χάρη του Θεού ησυχάζει το νου από Αναπάβεται ο τον του ανθρώπου Τότε ο άνθρωπος αυτός χάρη στην καθαρότητά του αξιώνεται τις ενέργειας του Αγίου Πνεύματος Πώς λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος Πώς αγιάζει ο άνθρωπος εφόσον πρώτα καθαριστεί Πρώτα καθαίρεται ο άνθρωπος και ύστερα αγιάζεται Και καθαρισμός δεν είναι απλώς με την ηθική έννοια. Απλώ πολεμοταπάθη μου. Αλλά καθαρότητα σημαίνει να μην μολύνω την ύπαρξή μου από ξένα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό. Η ύπαρξή μου, τι, να μην μολύνω την ύπαρξή μου από κάτι ξένο από αυτό που αληθινά έχω ανάγκη. Αληθινό είναι αυτό που είναι αιώνιο. Αληθινό είναι αυτό για το οποίο γεννήθηκα. Αληθινό είναι αυτό για το οποίο ήλθε στην ύπαρξη. Ό,τι λοιπόν έρχεται να επικυριαρχήσει αυτού μου μολύνει την καθαρότητα. Χάνει την καθαρότητά μου. Όταν κυριαρχεί αυτό και ζω και αγωνίζομαι γι' αυτό διατηρείται η καθαρότητα, καθαρότητη παρθενία της ύπαρξής μου. Και γεννάται σιγά σιγά αυτή η εσωτερική συντροφία και η χαρά της καρδιάς που καθαρίζει η ψυχή μου και η ψυχή τότε γίνεται δεκτική των ενεργειών του Θεού και αγιάζει η ψυχή του ανθρώπου. Γιατί Άγιος είναι αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα Αυτό μπορεί κάποτε να συμβεί και λέει κάτι άλλα πράγματα Από πού προέρχονται συνεχίζει ο Αββάς τα συνεχή δάκρυα που είχαν μερικοί άγιοι σύμφωνα με τις αφιγήσεις ο άνθρωπος μπορεί να λάβει το χάρισμα τη συνεχούς ροή των δακρύων για τρεις λόγους εννοεί τα πνευματικά δάκρυα μπορεί από την έκπληξη που προκαλούν τα μυστηριακά νοήματα που αποκαλύπτονται συνεχώ στο νου του, όταν δηλαδή ο άνθρωπο γίνεται δεκτικό των αποκαλύψεων του Θεού. Δηλαδή διάβαζε τη γραφή κάποτε, και σου λέγε, και διάβαζε και έλεγε α πούμε αυτόν, το λόγιο, αυτό το, το, το αγιογραφικό χωρίο, και έλεγε εντάξει αυτό λέει. Ξαφνικά γίνεται ένα άνοιγμα, όπω λέει ο κύριο στους μαθητέ, δινύχθησαν οι οφθαλμοί, του συνιένε, ανοίγονται τα μάτια, λε, α, τώρα το διαβάζω αυτό. Τώρα το καταλαβαίνω, αυτό είναι, και βλέπει αυτό είναι ζωή. Και νύχεις, αυτό είναι, Ζωή τι σημαίνει αυτό είναι αιώνιο γεγονό αυτό που πλέον το αντιλήφθηκε όλη η ύπαρξή σου και έγινε, έγινε μια εμπειρία αποκαλύψεων αυτό λοιπόν που αντιλαμβάνεται και το μεδούλι σου και το κύτταρό σου ποτίζεται σε αυτή την αποκάλυψη, σε αυτή την αλήθεια τότε γίνεται. αρχίζεις να θαυμάζεις, να εκπλήτεσαι και να δακρίζεις μπροστά σε αυτή την ομορφιά της ζωής που αποκαλύπτεται συνεχώς στο νου του ανθρώπου να ρίουν άφθονα τα δάκρυα του ακουσίως χωρίς να νιώθει θλίψη δεν είναι δάκρυα θλίψεως είναι δάκρυα θαυμασμού και εκπλήξεως και δοξολογίας Ατενίζοντα αυτά τα νοήματα με την όραση του νου ο άνθρωπος μείνει έκθαμβος Μπροστά σε όλη αυτή τη γνώση που αποκαλύπτεται πνευματικός στο νου του. Αυτό τώρα, τι να το πει στον επιστήμον αυτό το πράγμα. Θα μπορέσει... δεν είναι, δεν είναι μαθηματικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι πράγματα που υπόκεινται σε μια νοητική διεργασία να το εξηγήσει, να το ερμηνεύσει, να το αναλύσει και να το αντιμετωπίσει. Αυτό που θα σου πει, έγινε ψυχασθενή, νευροτικό και παραλογή. Αυτό θα σου πει, με γι' αυτό με χαράτη. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο, ο επιστήμονα πει, τρελό. Και ο θρησκευτικό άνθρωπο σου πει: Α τα κοιτώ να μου σπαπαδεύσει, εδώ να είσαι ένα καλό οικογενειάρχη, να κάνει δουλειά σου και να πα στον παράδεισο. Ο αστικό χριστιανισμό. Αυτά όλα τα πράγματα είναι παράξενα. Ατενίζοντα αυτά τα μήματα με την όραση του άνθρωπο λοιπόν, λοιπόν, τότε η όλων αυτών των πνευματικών οράσεων καταλαμβάνει με τη μεγάλη τη δύναμη το νου και κάνει τα δάκρυα να τρέχουν από μόνο του ακούραστα. Οι πατέρε ονόμασαν αυτά τα δάκ τα μυστικά και πνευματικά νοήματα τύπων του μάνα που έτρωγαν τα τέκνα του Ισραήλ και ποτό από την πέτρα που είναι ο Χριστός Αυτά τα πράγματα τώρα για να είμαστε και δίκαιοι, ποιο τα ζει. Ακόμη και σε κληρικούς και δεσποντάδε οι πει σου πούν, Τι είναι αυτά που μου λε τώρα. κάντε τα καθήκοντά σου, γίνονται και εσεί καλοί άνθρωποι, να χαπάτε την Ελλάδα, να κάνετε οικογένεια να κοιτάξετε οικονομικά σας, να είστε καλοί άνθρωποι, ψήφιστε και δεξιά μα θέλετε και θα πάτε και, θα πάτε και στον παράδεισο. Μην το παρεξηγήσετε, απλώς λέμε συνήθω τι συμβαίνει. Αυτά όλα όμως έχουν άλλο βάθος και αυτά είναι υλογημένα ασφαλώς. Ο καθένας έχει την επιλογή του. Ένας άνθρωπος που έχει πνευματική δασίσυμα, ότι αγνοεί. Και τα καθημερινά ασφαλώ και θα την εκτιμήσει, και τα σέβασε, και την πατρίδα του θα την αγαπήσει, μόνο δηλαδή του Θεού, και την οικογένεια του θα σεβαστεί. Ένα άνθρωπο που αγαπά το Χριστό, όλου μπορεί να του αγαπήσει και να του σεβαστεί, δεν περιφρονεί τίποτα. Αλλά αν αυτό όμω το απομονώσει από την αλήθεια και το θεοποιήσει είναι πρόβλημα. Όπω πρόβλημα είναι να περιφρονώ την πατρίδα μου, να περιφρονώ του νόμου, να περιφρονώ την οικογένειά μου και να γίνομαι χιδέο, το ίδιο πρόβλημα είναι να πολιτοποιώ αυτά και να αποκτήσουν πνευματική διάσταση και να αποκτήσουν να είναι αντί του Χριστού. Βρίσκω τον Χριστό, φωτίζω τον Ούσμο και έχω σεβασμό προ όλου και όλα. Σε μια εσωτερική ενότητα, σε μια οικουμενική διάσταση, σε μια διάσταση ενότητα και συμφιλίωση με στην καρδιά μου. Και αποκτώ άνθρωπο την ταπείνωση και την πραγότητα. Άλλο λόγο δακρύων. Κάποτε η διάκυρη αγάπη του Θεού γεννά τα δάκρυα. Τη στιγμή που αυτή φλογίζει στην ψυχή και τη γεννίζει γλυκί, τότε και αγαλία. Συγκινείται. Όταν ο άνθρωπο αγαπήσει κάποιον πολύ, του έρχονται και δάκρυα. Συγκινείται. Ο άνθρωπο δεν μπορεί να αντέξει και δακρύζει αδιαλείπτω. Τέλο, τα δάκρυα προκαλούνται και από τη μεγάλη ταπείνωση τη καρδιά. Αυτό είναι για μα. Μα ταιριάζει μάλλον. Που μπορεί να δοθεί στον άνθρωπο με δύο τρόπου μέσω της ακριβούς γνώσεως των αμαρτημάτων Του ή μέσω της μνήμης της ταπεινώσης του Κύριου αυτό για τους Αγίους και περισσότερο μέσω της μνήμης το του μεγαλύτου Θεού που ταπεινώθηκε για να μιλήσει σε εμάς ανθρώπους και να μας διδάξει ποικιλοτρόπος η καίνωσή Του έφτασε μέχρι του σημείου να προσλάβει ακόμα και το σώμα μας λοιπόν όταν ο άνθρωπος διαπιστώσει την αγάπη του Θεού την οικονομία Του έγινε άνθρωπος για να μας σώσει να σταυρωθεί θα κρίζει, συγκινείται. Όχι γιατί τι έπαθε καημένο ο, ο Χριστούλη μα, αλλά βλέποντα το μέγεθο τη συγκαταβάσεω του Θεού. Εκπλήτεται. Τέτοια αγάπη έχει ο Θεό που σταυρώνεται για μα. Συγκινείται η ύπαρξη του ανθρώπου. Κι άλλο λόγο είναι για τα αμαρτήματά μα. Όταν δεν έχει κανεί την ροή το δακρύο δεν ήμουν τα δάκρυα που του λείπουν. Όταν κανεί δεν έχει δάκρυα, εντάξει, τι πρόβλημα τα δάκρυα λέει ο Αβά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι του λείπουν τα δάκρυα. Λείπουν και αφορμέ των δακρύων. Δηλαδή. Του λείπνουν πρωτίστως τα αίτια των δακρύων που δεν έχουν ρίζες στην ψυχή του Με άλλα λόγια, δεν γνώρισε ποτέ την αίσθηση της αγάπης του Θεού Πότε δεν κινήθηκε μέσω του κατανόηση των θείων μυστηρίων Η οποία αποκτάται μέσω τη σταθερή αφοσίωση των Θεών Ούτε και κατέχει την καταπίρυνση της καρδιάς και ας φαντάζεται πως την κατέχει Αυτά για να μην σα κοράζουν περισσότερο Είναι τα βαριά γράμματα του Αβά Ισακ που δεν είναι για μα, ίσω. Δεν είναι για μα, όχι γιατί δεν είναι. Δεν τα ζούμε και μα φαίνεται. Άλλη γλώσσα, λέει ο γέροντας εδώ, ο Άγιο εδώ. Όμω είναι για μα. Να το έχουμε υπόψη. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα άλματα να διατηρήσουμε στην καρδιά μας Να διατηρήσουμε την καρδιά μας Να δώσουμε περιθώρια στην καρδιά μας Και γι' αυτήν την πορεία. Να δώσουμε περιθώρια στην καρδιά μα να μην βαλτώσει στην κακομεριά την καθημερινή. Να μην βαλτώσει σε μια θρησκευτική ζωή ψυχολογικού επίπεδου ή ηθικού επίπεδου και να εκτοξευθεί η ψυχή μας στην αναζήτηση του Θεού και να αφοσιωθεί εσωτερικά η ψυχή μας στην αναζήτηση του Θεού Πολύ όμορφη έκφραση, αφοσίωση των Θεών Η ψυχή μας να αφοσιωθεί στον Θεό Τι σημαίνει αυτό, να εκτιμούμε τη ζωή μας και να κρίνουμε τη ζωή μας και να ξελογούμε τη ζωή μας ως επιτυχημένη ή αποτυχημένη σύμφωνα με αυτό το μέτρο της αφοσίωσης των Θεών αν βρήκε φως η καρδιά μας ή όχι αυτά λοιπόν τα γράμματα που λέει ο Άγιος Ισάκ τα ζούσε ο Γεωργός Πορφύριος και ο Γεωργός έχοντα έχοντας αυτό το δίωμα της αφοσίωση προς τον Θεόν Έχοντα μέσα του επικεντρώσει τη ζωή του στο όνομα του Χριστού και στην αλήθεια και στην ειλικρίνεια και στην αιωνιότητα, ξέρει μετά, επειδή φωτίστηκε ο νου, απόκτησε τη γνώση. Γιατί ένα άνθρωπο που φωτίζεται, ένα άνθρωπο που μιλά αφηρημένα για τον Θεό, αλλά μπορεί να διερμηνεύσει τον Θεό και στην πιο μικρή λεπτομέρεια τη ζωή. Ο Χριστό παντού είναι τότε, και στο ρολόι, και στο καπέλο, είναι και στο τραπέζι, είναι και στη σχέση μα είναι παντού, έχει μια προσέγγιση Χριστό. Άρα και στι σχέσει μα, οι προσωπικέ. Όταν μιλήσαμε στην αρχή για τον παράλληλο, εκεί είπαμε για τι σχέσει πόσο προβληματικέ είναι. Γιατί αυτέ αποκαλύπτουν ένα άλλο πρόβλημα. Ότι δεν έχουμε χριστό. Ότι δεν λειτουργούμε χριστό. Δηλαδή όταν λέει η Εκκλησία να, να, να, να, να αγωνιζόμαστε για την ενότητα, δεν το λέμε μια διάσταση ηθική ότι η ενότητα είναι καλό πράγμα, αλλά η ενότητα αποδεικνύει ότι έχουμε σχέση με τον Θεό. Όταν λέει η Εκκλησία ότι δεν μπορεί να σου προσβάλλει τη χαρά και να έχει φόνο με τον αδελφό σου. Και να δεν το λέει γιατί είμαστε προ και πρέπει να τηρήσουμε έναν νόμο, αλλά γιατί αυτή είναι απόδειξη αν έχουμε Χριστό ή όχι. Και ένα άνθρωπο που έχει Χριστό φαίνεται σε όλα του, σε όλη του την αγωγή. Όταν ο άνθρωπο μετανοεί, που τι σημαίνει, α πούμε έκανε κάποια λάθη, οι αμαρτίε είναι τα προβλήματα. Αν πορνεύσαμε, μοιχεύσαμε, γκλέψαμε. Αυτή είναι το καμπανάκι που είναι το σύμπτωμα που λέει κάτι άλλο: Ότι δεν υπάρχει Χριστό στην καρδιά μου. Τον αρνούμε τον Χριστό. Έχει κρυώσει, έχει φύγει, δεν ήρθε ποτέ Και πάω να μετανήσω και να πω Θεέ μου σε θέλω, πώς και τι γίνεται Βοήθησέ με, φώτισό μου το σκότος Καθοδήγησόν Μα Με δεν την λοιπόν Υπάρχει Και Ο τρόπος ζωής Η ειδική ηθικής μέσα στην πνευματική ζωή Μέσα στην εκκλησία Λέει λοιπόν ο Γέρος ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας Η αγάπη, η λατρεία στον Χριστόν και αγάπη στους συνανθρώπους μας Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή των Χριστών Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε την χάρη των ουρανών την αιώνια ζωή Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεόν Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά γιατί κάποιος θα έλεγε Α, να τον αγαπήσω, να τρέξω, να κάνω φτιάξω. Και δεν έχουμε χρόνο προς για Η αγάπη μυστικά λειτουργεί μέσα στην καρδιά μας. <κυμ> θα, νιώσω, θα νιώθουμε τότε, τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Μα δεν μας αγαπούν όλοι. Τι λες τώρα παραμύθια μας λες. Μα αυτό δεν είναι λογικό. Και ποιος σου πει την ολογικά τα πνευματικά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Άρα η αίσθηση ότι μα αγαπούν οι άλλοι είναι υπόθεση δική μας αν εμείς αγαπούμε. Όταν εμείς αγαπήσουμε τον άλλο, είτε όλο θέλει, είτε δεν θέλει, είτε θέλει, είτε δεν θέλει, εμείς λαμβάνουμε την αγάπη του. Προσέξτε το αυτό. Αν αγαπούμε εμείς τον άλλο, μυστικά, άγιο πνευματικά, είτε θέλει αυτό, είτε δεν θέλει, εμείς εισπράττουμε αγάπη από αυτόν. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μα αγαπούν. Κανεί δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό αν δεν περάσει από του ανθρώπου. Γιατί ενή αγαπών των αδελφών αυτού, ο νεόρακε των Θεών, ο νουχεόρακε, πώ δεν αγαπάν. Όταν λοιπόν εσύ αισθάνεσαι ότι δεν σε αγαπούν οι άνθρωποι, εσύ δεν του αγαπά. Ή μάλλον δεν έχει Χριστό, τον Χριστό δεν αγαπά. Όταν έχει την αγάπη του Χριστό, έχει τέτοια πληρότητα που δεν σε προσβάλλει κανένα. Δεν σε ενοχλεί κανένα. Αλλά νοιάζεσαι πω και αυτό να βρει την ανάπαυσή του, να βρει τη χαρά του, να βρει την αγάπη του. Όταν εσύ ταλαιπωρεί με αυτέ τι ιδέε, με αυτέ τι σκέψει, είναι α κακομίρι. Δεν έχει Χριστό, δεν έχει ελευθερία μέσα σου. Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλου ανιδιωτελώ, χωρί να ζητάμε ανταπόδοση. Προσέξτε, αυτά μην τα κάνουμε χωρί Χριστό, γιατί θα, θα, θα πάθουμε ψυχολογικά προβλήματα. Με Χριστό να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Το Χριστό πρώτο να βρούμε μια αγάπη που ζητεί εν είναι ιδιοτελής δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακρεφνής να τους αγαπάτε και να τους συμπονάτε όλους και είτε πάσχει εν μέλος συμπάσχει πάντα τα μέλη Εμεί δε εστε μέλη Χριστού και μέλη εκ μέρους αυτό είναι η εκκλησία εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη Χριστού ότι είμαστε ένα Ούτε οργανωσιακή ούτε αντιεργανωσιακοί. Ούτε καλογερόφρονε, ούτε κοσμικόφρονε. Ούτε συντηρητικοί, ούτε φιλεύθεροι. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Χωρί του πάντε Εκκλησία. Ο καθένα με το ιδιαίτερο χάρισμα του. Είτε δεξί, είτε αριστερή. Η φιλαυτία είναι εγωισμός Να μην ζητάμε εγώ να σταθώ, εγώ να πάω στον παράδεισο. Αλλά να νιώθουμε για όλου αυτή την αγάπη. Καταλάβατε? Αυτό είναι η ταπείνωση. Έτσι αν ζούμε ενωμένοι, θα είμαστε μακάριοι θα ζούμε στον παράδεισο είναι πολύ συγκινητικό την εορτή της Πεντηκοστής που ψάλλουμε εκείνο τον ίμο που λέει η σενότητα πάντας εκάλεσε το Άγιο Πνεύμα ξέρετε θα ήθελα πάρα πολύ αυτό με στην καρδιά μας το αγωνιζόμαστε να αγαπήσουμε την ενότητα και να αγαπήσουμε την ελεημοσύνη δύο πράγματα να κρατήσουμε την καρδιά μας την ενότητα και την ελεημοσύνη την ποιήκια δηλαδή Την ελεημοσύνη της καρδίας. Να μην ψάχνουμε τρόπους να αποδείξουμε το είναι για την κόλαση Να ψάχνουμε ελαφριντικά για τον άλλο Για τον στείλουμε στον παράδεισο Αυτό είναι η ελεημοσύνη Την ελεημοσύνη και την ενότητα να ερωτευτούμε και να αγαπήσουμε Εδώ είναι ο Χριστος Εδώ είναι η Εκκλησία Ας είναι διαφορετικός ο άλλος Ας έχει άλλη άποψη Να πολεμήσουμε γι' αυτό το αγαθά Δεν είπε ο Κύριος και είναι σημαντικό, όρα του πάθους στην αρχιερατική προσευχή είπε ζήτησε από τον πατέρα να είναι οι άνθρωποι ένα όπως αυτός και ο πατέρας είναι πάντα εν όσοι καθώς εμείς έτσι αν ζούμε ενωμένοι θα είμαστε μακάριοι, θα ζούμε στον παράδεισο ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίος μας είναι σάρξ εκ της σαρκός μας μπορώ να διαφορήσω γι' αυτό, μπορώ να τον πικράνω, μπορώ να τον μισήσω αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας Να γίνουμε όλοι ένα εν Θεό Αν αυτό κάνουμε γινόμαστε δικοί του Τίποτε καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα Αυτό είναι η Εκκλησία Αυτό είναι η Ορθοδοξία Αυτό είναι ο παράδεισος Ας διαβάσουμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη την αρχαιδική προσευχή Προσέξτε τους στίχους Η ναόση εν καθώς εμείς είναι, πα, είναι πάντες εν όσοι, καθώς η Πάτερ εν εν σοι, η όσοι εν καθώς εμείς εν εσμέ, η να όσοι τε τελειωμένοι είναι όπου η να εγώ κακίνη όσοι με τεμού. Βλέπετε, το λέει και το ξαναλέει, τονίζει την ενότητα να είμαστε όλοι ένα, ένα με κεφαλή τον Χριστό, όπως ένα είναι ο Χριστός με τον Πατέρα και τον Υιόν. Εδώ κρύβεται το μεγαλύτερο βάθος του μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Καμιά θρησκεία δεν λέει κάτι τέτοιο. Κανεί δεν ζητάει αυτή τη λεπτότητα που ζητάει ο Χριστός να γίνουμε όλοι ένα συν Χριστό. Εκεί βρίσκεται το πλήρωμα. Σ' αυτή την ενότητα, σε αυτή την αγάπη, την Χριστό... Όταν λέει αυτά ο Γέροντα και λέμε Αχ, τι ωραία λογάκια. Πώ τολμούν εμεί να κοινωνούμε το σώμα και το όμα του Χριστού και να μην συγχωρούμε αυτό που μα αδίκησε. Ή να μην αισθανόμαστε άνετα και βολικά με το γιατί Πάτε ρε αυτό, ξέρει τι πονηρό είναι. Μέχρι και μάγια μου κάμε Μάγια σούκα, ρε λέγει στο Χριστό που κοινώνει σα. Με κοροϊδεύει. Τι λέει χειρότερο. Αρανόητο είσαι. Ψάχνει και με τη φύα και να δικαιωθεί. Όχι να βρει το Χριστό και να τον αγαπήσεις. Και προσπαθεί να αισθάνεσαι εσύ ο καλό, ο θρησκευόμενο άνθρωπο που ποτέ δεν κάνει καλό και νοεί και μετανοεί. Και αυτοί είναι οι κακοί που σε επιβουλεύονται. Και ξέρει πω τι, τι τράβηξε από αυτού. Τι τράβηξε από αυτού, από τον εαυτό σου τράβηξε. Μου λέει σε κάλυπτη, χάρη του Θείου που σου μακριά του, γιατί δεν λειτουργούσε με μέτρο την αγάπη, αλλά με μέτρο τη δικαιοσύνη, τον ανταγωνισμό, τον ίσο και την αντιπαλότητα. Κανεί δεν ζητάει αυτήν που ζητάει ο Χριστό, να γίνουμε όλοι έναν συν Εκεί βρίσκεται το πλήρωμα, σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την αγάπη, την εν Χριστό. Καμία διάσπαση και δεν χωράει. Κανεί φόβο. Ούτε θάνατο, ούτε διάβολο, ούτε κόλλα. άμα έχει αυτή την ενότητα, ο διάβολο χιλιόμετρα φεύγει. Δεν ασχολείσαι με παράδεισος και ήδη ζεις στο παράδεισο και κόλλα, ήδη ζει στον παράδεισο. Παράδεισο είναι η κοινωνία, είναι η σχέση, είναι η ενότητα. Μόνο αγάπη, χαρά, ειρήνη, λατρεία Θεού. Μπορεί να φτάσει να λε τότε με τον Απόστολο Παύλο, Ζω δε εγώ ζει, δε Χριστό. Και σας κουράσαμε Κάτι να ρωτήσετε Δεν έχουμε και πολύ χρόνο Καλά τίποτε θέλετε να ρωτήσετε Ευχαριστώ πολύ Κάτι εκεί κάτι για πέστε Συγγνώμη κάτι άκουσα Πού είστε εσείς Ναι Εγώ είστε εσείς και το 1 άτομο που δεν έλεγε ο νοτέλης, δεν είναι το στην αγλήφωση, δεν ξέρω το το ότι ο μητός καταδίκασε κατά κάποιον τρόπο επειδή δεν είναι τον τρόπο του πούρνου. να εγώ έτσι το Και το Όταν πω, Κάνε για δεν γιατί το θυμάστε καλά. <laughs> λέει ο κύριο όταν θεράπευσε τον παραλυτικό αυτό, είχε... Λέει, λέει ό, ο, ρω, ρωτάω ο κύριος Θέλεις κύριο θέλει να γίνει καλά, Λέει θέλω να γίνω καλά, αλλά δεν έχω άνθρωπο Α μέχρι εδώ τίποτα δεν είναι το Δεν <laughs> έχει άνθρωπο, του λέει 20 και περιπάτη. Και σκανδαλισμένη η σκανδαλισμένη φαρισή που τον έκανε, που σήκωσε κρυβά τη Σαββάτο, δεν είδα τη θεραπεία του και ασχολούνται με αυτό με τον νόμο. Το συναντάει ο κύριο, γιατί ρώτησε ποιο με έκανε καλά. Το συναντά και ξαφνικά και του λέει: Πρόσεξε, μην κάνει κάτι, μην αμαρτάνε. Μην και τι αμάρτανε, για να μην πάθει κάτι χειρότερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση αμαρτίει την αιτία τη κατάντια του και ο κύριο θέλοντα να θεραπεύσει το σώμα του, θέλει να θεραπεύσει και την ψυχή του, αποκαλύπτοντα πριν το πρόβλημά του, το ήταν μόνο. Και το μόνο σημαίνει άνθρωπο ο οποίο δεν έχει αγαπή, είναι αντικοινωνικό και ζει με βάση τη φυλαυτία του αποκλεισμού του άλλου ανθρώπου από κοντά του. Το μιχέτια μάρκανε, <Συγελιαμμάρτελε>, συγνώμη, Το μιχέτια μάρκανε μετά κείμενο προηγήθηκε ότι ήταν αυτή η αμαρτία του ή εμεί το ερμηνεύουμε. Τι εμεί το ερμηνεύουμε έτσι. Δεν υπάρχει, <Συγελιαμμάρτελε>, δεν είναι ερμηνευτό τόσο... αυτό. Όχι, όχι. Ευχαριστώ. <Συγελιαμμάρτελε> <Συγελιαμμάτε> <Συγελιαμμάτε> <Συγελιαμμάτε> <Συγελιαμμάτε> <Συγελιαμμάτε> <Συ εγώ ας πούμε α, από την εμπειρία μου, έχω κάποια πολλά χρόνια, από 18 χρονών, τώρα είμαι 26 χρονών, είχα χάσει τον Χριστό μου. Τον είχα χάσει πολλά χρόνια τώρα και προσπαθούσα να τον βρω απλητισμένα, αλλά τον έψαχνα σε λάθος μέρει. Σε λάθος χρόνος, σε λάθος στιγμές. Ε, σιγά σιγά καθαρίζοντας την καρδιά μου, καθαρίζοντας τον εαυτό μου από τις μου, όπως ένα ρούχο μαύρο το πλένει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια και λευκένει, έτσι κι εγώ καθαρίζω την ψυχή μου. Καθαρίζοντας λοιπόν την ψυχή μου, έφτασα στο Πριστό. Έφτασα να ενωθώ μαζί του, να γίνω ένα σώμα και ψυχή. Λοιπόν, έφτασα σε αυτό το σημείο και είπα σε, ε, «Χριστέ μου, εσύ, εσύ είσαι πάντα για μένα, δεν ήθελα να το κάνω αυτό, συγχώρεσέ με, είσαι τα πάντα για μένα, τα μαλλιά μου είναι δικά, mm -hmm. τα είναι δικά σου, τα μάτια μου είναι δικά σου, τα χείλη μου είναι δικά σου, το σώμα είναι δικό σου, το σώμα μου, η ψυχή μου είναι δική σου και φώτιζε η εικόνα μου. Λέω όμως φωτίζεις το δωμάτιο μου, θέλω να φωτίσεις τους δρόμους, θέλω να φωτίσεις τους ανθρώπους, με την Ανάσταση του Ραζάρου, να αναστήσεις και μένα το δύο σου, το Αναστήσεις και το Λάζαρο, να αναστήσεις και το κόσμο όλοι. Με αυτή την προσευχή μου, Φωτιζότανε η εικόνα του Θεού και το της Παναγείας. Με αυτό που έγινε όμως, μου εμφανίστηκε χωρίρος, με ένα μάτι κακό, επάνω απ' την εικόνα. Τότε έχασε την επαφή με τον κόσμο. Χάθηκαν δηλαδή. Λοιπόν, με πήραν και με πήραν μια ιστοκοπονικολάου και μου είπαμε ότι έχω φυσική διαταραχή. Δεν έχω τίποτα. Αυτό ήταν το σοκ που έπαθα όταν είδα το πονηρό. Και ξέρω ότι είμαι πολύ καλά. Βέβαια αυτή τη στιγμή παίρνω φάρμακα, γιατί λένε ότι έχω ψυχική διαταραχή. Είς. Έχω στα φρένας, το τι έχει γίνει και το τι έχω τώρα. Το ερώτημα μου είναι ότι μετά από αυτό έκανα μία μαρτία. Μην την πεις τώρα, φτάνει το Δεν θέλω να τυπώ, να την στον πυροδοτικό, όπως Την προσοχή μου που έκανα έχει πιάσει τόπο. Αυτό ήθελα να ξέρει. Αυτό είναι πολύ ειδικό ερώτημα που είναι άλλο και θέλει προσωπική συζήτηση. όλοι μου τη ζωή και εγώ αλλά και οι γύρω μου ακούω να μιλάνε για το κρασί για το θεϊκό κρασί αλλά τουλάχιστον εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι έχω έρθει σε επαφή ούτε ο ίδιος αλλά ούτε με ανθρώπου γύρω μου που να το έχουν οι γευτεί και όχι να μιλάνε τους ούτε εγώ το γευτηκα <σχεδιά> και ελπίζομαι ότι μπορούμε να το γευτούμε και να μπούμε σε αυτή τη δικασία αναζήτηση του. Να αρχίσουμε να καλλιεργούμε το αμπέλι, να φυτρώσουμε τα σταφύλια, να τα κάνουμε κρασί για να τα πιούμε. Ξέρετε, δεν είναι σημαντικό μόνο το να πιούμε το κρασί. Σημαντικότατο το εξής είναι να το ποθήσουμε το κρασί. Και να ελπίσουμε και να πιστέψουμε και να προσδοκίσουμε ότι υπάρχει αυτό το κρασί και να το γευτούμε. Μέχρι τα τέλη τη ζωή μα. Ναι. Πο, Πολλοί λόγοι μπορεί ο, ο Θεό να το επιτρέπει για να δοκιμαστεί ο άνθρωπο και να ταπεινωθεί, να συγχωρευτούν οι αμαρτίε του ή για να γυάσει. έχει μέσα στην καρδιά μου κάποια πράγματα και φυλαγμένα και, και, και τα φυλάει ως κόμιο φαλή. Όταν όμως ο Χριστός για και μας λέει αυτό που έχεις ως δικό σου πούλησέ το και ακολούθησέ με τότε περισσότερε φορέ φορές τι να σκύψω το κεφάλι και να φύγω περίπου όπως ο τη παραγωγή, εξακολουθώ να μένω μέσα στην εκκλησία vale και να νομίζω ότι δεν είναι από συγχωρική διαδραχή. Σε αυτό δηλαδή τι γίνεται. Δεν το κατάλαβα. Πολλέ φορέ κάποιοι έχει μέσα του καλυμμένα κάποια πράγματα. Το σημαίνει κάτι. Τα θεωρεί πάρα πολύ σημαντικά. Όμω εκεί μέσα στην εκκλησία. Κάποια στιγμή ο Θεό, ο Χριστό, έρχεται και μου λέει αυτό που εσύ θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Φούλησε και ακολούθησε Εγώ αντί να σκύψω το κεφάλι και να φύγω Πού να φύγω, μαζί του ή χωρίς του. Αντί να φύγω περίληπο, μένω στην Εκκλησία. Και τα πουλάω τελικά ή όχι. Πρέλω, δεν πέρα, τα πουλάω. Δεν τα πουλάω. Εντάξει, ναι. <σ de crescendo> Που... Δεν το έχω κάνει δεν, δεν πουλάω Αυτό που θεωρώ σημαντικό πράγμα. Δεν έχω ψυχη Τι έξω αν έχεις ψυχή πνευματική έχεις <χει> <χει> Γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση Και σταύρωμα του εγωισμού μας Και διάθεση <χει> Ναι Λίγο πιο δυνατά Συγχωρά καλό Ο ξανιστός είναι δύο άνθρωποι Δεν είναι πλάνη, αλλά είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα και πριν να το δούμε. Είναι πρόβλημα και πριν να το δούμε αυτό. Πέρασε η ώρα, αν θέλετε, ναι. Είπατε τη στην αρχή ομιλία σα ότι δεν είναι καλό να μην μένουμε μόνο και να είναι στραγγινόνοι. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Έχετε πει για ό,τι τους πιο παιδευνάζησαν ανθρώπου. Κάποιοι άνθρωποι όμως προσπαθούν. Πού? Προσπαθούν. Να βρουν το Θεό και να του πνευματικά και ψυχικά. Συνανθρωπώ με γενικά του ανθρώπου που να του χτυπήσουν πίσω, δεν είναι καλύτερα να μπουν μόνοι. Όταν λέμε μένουμε, δεν είναι να μένουμε μόνοι. Όχι με την έννοια, αν πάμε να βγούμε μια βόλτα, να πάρουμε τηλέφωνο, και αυτά χρήσιμα είναι. Η καρδιά μα είναι χωρισμένη από τον άλλο. Σε μια διάσταση ότι αρνούμε τη σχέση τη βαθύτερη με τον άλλον. Πνευματικά εννοείται και όχι Καρδιακά η ελευθερία που δεν είναι προσανατολισμό προ τον άλλο. Που σαφώ θα έχει και τη σωματική παρουσία του άλλου και την επικοινωνία και στο βαθμό και με τον τρόπο που είναι ωφέλιμη και ε, θεραπεύει αυτή την ενότητα τη σχέση. Αυτό για να συμβεί πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατό ψυχικά και. Μα Γιατί... ποιο είναι το δυνατό, δηλαδή, ποιο είναι το δυνατό να, να αγαπώ τον άλλον, είναι δώρο του Θεού, α το ζητήσω. Το να, να, να βάλω καλ, καλό λογισμό για τον άλλο είναι λιγότερο επώδυνο να βάλω κακό λογισμό Είναι λιγότερο κοπιώδες το να μισώ και να φθωνώ τον άλλον. Είναι λιγότερο κοπιώδες το να μην συγχωρώ τον άλλον. Εξωτερικά ασφαλώ, αν, αν, αν κάποιο με επιβουλεύεται, θα προστατεύσω τον εαυτό μου ασφαλώ. Αλλά η προστασία του εαυτού μου δεν σημαίνει μια έλλειψη κοινωνία, έλλειψη σχέση και άρνηση σχέση. Η άρνηση σχέση στην καρδιά παίζεται. Και δεν μπορεί να είμαι με τον άλλον και μέσα μου να τρέχουν οι λογισμοί και να λέω τον άλλον πω, πω, πω, πω, πω. Θέλω να τον εκθέτω διαρκώ. Μου πέρασε όμω η ώρα. Μία ανακοίνωση. Αύριο στην Αγία Σοφία, στην Εκκλησία 7 η ώρα, σε μια λήξη, ας πούμε, πνευματικών δραστηριοτήτων, ο Δεσπότης θα μιλήσει προς τους νέου. Όσοι θέλετε, αύριο, 7 η ώρα, στην Αγία Σοφία. Χριστός, <Χριστός> ανέστη εκ νεκρών θανάτου, να τον πατήσεις, και τις μνήμας της ζωή χαριστάμενους.